Στοίχη 7 έως 13. Η αμαρτία ανέζησε και πληθύνθη εξαφορμή του νόμου. 7. Αλλά αφού σύμφωνα με τα λεχθέντα ελευθερώθημεν εξίσω από τον νόμο όσων και από την αμαρτίαν, τι λοιπόν θα είπομεν, ο νόμος είναι αμαρτία για κάτι κακόν, μη το να κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά λέγομαι μόνον ότι την αμαρτία δεν την εγνώρισα παρά δια του νόμου. Διότι και την αμαρτωλήν επιθυμίαν δεν θα εγνώριζα, εάν ο νόμος δεν έλεγε με την δεκάτη εντολήν, δεν θα επιθυμήσεις. 8. Αφού δεν έλαβε να από τις απαγορεύσει του νόμου η έω τώρα κρυμμένη αμαρτωλός κατάστασής μου και προς την αμαρτία κλίσεις μου, εδημιούργησε και άναψε μέσα μου κάθε είδος επιθυμίας. Διότι εφόσον δεν υπάρχει νόμος απαγορευτικός, η αμαρτία είναι νεκρά και κοιμάται. 9. Εγώ δε άλλοτε νόμιζα ότι είχα ζωή πνευματικήν, διότι δεν ενοχλούμεν και δεν πιεζόμεν από την αμαρτίαν επειδή δεν εγνώριζα τον νόμο. Όταν όμως ήλθαν οι γνώσει των εντολών του νόμου, τότε η αμαρτία εξαναζωντάνευσε μέσα μου. 10. Εγώ δε απέθανα πνευματικός δια τον καθημερινών παραβάσεων του νόμου και ανελπίστως η εντολή η οποία εδόθη δια να με οδηγήσει η ζωή αυτή ακριβώς με οδήγησαν στον θάνατο. θάνατον 11. και με οδήγησαν στον θάνατο, θάνατον διότι η αμαρτία που ήταν κρυμμένη μέσα μου λαβούσα αφορμήν από την εντολήν με εξυπάτησε και δια της παραβάσως αυτής με θάνατοσε. 12. ώστε ο μένου αἰκός νόμος είναι άγιος και κάθε εντολή του νόμου αυτού είναι αγία και δικαία και ευεργετική. 13. Αλλά τότε λοιπόν ο Άγιος και Αγαθός νόμος έγινε δι' πρόξενο πρόξενος και αίτιος θανάτου. Μη γέννητο να παραδεχθεί κανείς ότι ο νόμος έγινε φωνιάς δι' εμέ. Αλλά τον θάνατον μου τον έφερε η αμαρτία δια να φανεί πόσο κακή και είναι αφού δια του νόμου που είναι κάτι αγαθόν και άγιον σε εμέ θάνατον δια να γίνει έτσι υπερβολικά ολεθρία και μισητή αμαρτία διαμέσου της εντολής.